Δεν ξέρει τώρα που εξεπλάγει με αυτά που είπε ο Γιώργος το Κοιτάξε, στο Καστελόρζο. Κοιτάξτε, στο Μέν Καστελόρζο ήμουν προετοιμασμένη. Οι πληροφορίες είχαν έρθει, το σοκ ήταν... Σχετικά ελεγχόμενο. Ότι μπήκαμε πλαστά στοιχεία στο μνημό. Πώ και... το μνημό. Το μυμώνιο μπήκαμε με όλα τα σωστά στοιχεία. Στο Δονού. Δεν ξέρω ότι για την υπόθεση Γειωργείου από την Γιορχαντάνα, το λογοθέτει και τον Σ που βάλουν μέσα στην πρόβλεψη του προπολογισμού του επόμενου χρόνου, ότι πετά και όχι πέρα. Πλαστά στοιχεία μπήκαμε στην Ονέ, δεν θέλω να τα μπερδεύει. Όχιν όχι μόνο. Όχι, με πλαστά στοιχεία είδε το Δονού εδώ και μα βάλαν στα μυμόνια. Ση δίκη του Γεωργείου. Και δε, δε, δε, δικηγό, δεν δεστείνα ένα δικηγόροι. Δεν σα αρέσει τίποτα πια. Ένα όσοι αν οι άνθρωποι. Χρεωθήκανε, γκρινιάζεται κιόλα. Ναι, μιλάω για την έκπληξη και να τη φτάσω και κάτι άλλο. Η διακυβερνήσε του αδελφού τη, του Κυριάκου, το χρέο έχει αυξηθεί 56 δε. Πεν6 δε θα έχει αυξήσει ο κουμπί το χρέο. Καλά, ναι, αλλά έχουμε και ανάπτυξη, γγνώμη κιόλα. Ανάπτυξη για όλου. Και... Δηλαδή αυξάνεται τα έσοτα αυξάνω και το έξο. Τι να κάνουμε τώρα. Ε, ναι, Έτσι θα... πάει αυτό. Συγνώμη ήδη ε... ζωή που διαλέξαμε να κάνουμε. Όχι, δεν διαλέξα... Διαλέξαμε να είμαστε άπλε. Λάτζ. Σόρ κιόλα. Αυτό α... έχει τα έξοδά του. Δεν τη διαλέξαμε μισά του. Τώρα να σου πω για την ανάπτυξη που λες. όταν. Πέτα, μια καταπληκτική ποιότητα ζωή με δουλεύει τώρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωή. Ποστίζει για να σου πω τώρα, Όταν πηγαίνω εγώ σε ένα στιατόριο μαζί με σένα, εγώ με 20 κιλά και είσαι. Μπορεί χοντρό, χω... δε... τέλο πάντων, ναι, για πε. Είσαι 60 κιλά και ο εσύ είτε φραγόντι το ψωμί και εγώ τρώω μια φέτα. Μισαιπρο το ψάλτησε στην τη. Πάμε στον μάλλον για καφέ. Βίλε και φρικά και αράσει μια φίλη likali g mija Και μετά λέει ότι πήγαν δύο άτομα, φάγανε από δύο μισθού ψωμί. Έτσι βγαίνει η ανάπτυξη. Εξποιούν τη δημόσια περιουσία, τα παίρνουν οι δικοί του και ο δείκτη, το ΑΕΠ, αναπτύσσεται. Αλλά τα έχουν οικονομήσει οι δικοί του. Ο λαό πεινάει όμω. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι ο Αλίδα Μπάκη 40 κλέφτε. Αυτό ο λαό όμω πάντα πεινάγε. Μα έχει ζαλίσει με αυτή την πείνα το λαό. Α... Κάπου όπα. Κάπου να μάθει να ζει και με ψίχουλα για να τελειώνουμε. Οπότε από έχει... πού ξεκινάνε τα προβλήματα. Επειδή ο λαό συνεχώ πεινάει. Ναι, για την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά δεν του απασχολεί. Γιατί υπάρχει αυτή δεν... η ιδέα. Αυτό που ηρέμησε ο Βορείδη που θεωρεί ότι η ηγεμονία τη αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τον τρόπο που διαλύεται δεν έχει. Είναι αυτό που λέγαμε, ευτυχώ τελειώνει. Νομίζω έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Εξελώσει αυτό που έτσι. λέγαμε. Μάλιστα. Ναι, μα Μάλιστα. με την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Έλα, λέει τώρα το πείμα, πείμα το λένε. Μα αφού... τι πείμα, παιδί μου, αυτό ήταν. Τέλο πάντων. Άσχετε, Συναινοϊ... λοιπόν. Συνεννοημένοι είναι, δεν του απασχολεί το 1% του πλανήτη έχει καταστρέψει όλο τον πλανήτη. Δεν του απασχολεί αυτό, τι να του απασχολεί, αφού είναι γεμάτι θέτου, δεν Δεν θέλουν να μάθουν για λογικέ ανημονίε. Ξέρουν αυτή τι γίνεται. Απλώ η τσέπη του είναι γεμάτη αποστολή. Δεν έχουν αυτοί ούτε ηγεμονία τίποτα. Αυτοί βλέπουν μόνο την τσέπη του. Τίποτα άλλο. Δεν του απασχολεί τίποτα. Ο λογαριασμό στην τράπεζα. Του ανθρώπου του πραγματικού του απασχολεί αυτό που λένε οι ανθρωπιά, και αυτού του απασχολεί ο ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Αυτό είναι. Ένα λογαριασμό στην τράπεζα είναι αυτή. Με τα μηδενικά μπροστά βέβαια. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω. Έχουν καταφέρει και τα έχουν βάλει από πίσω. <Το> Απίστευτο! Ανέλπιστο! Ανέλπιστο! Τι θε! Πού τη θυμάμαι όταν έρθει από τέτοιε πόλεις σ' με την ώρα που δεν μπορεί μια κουβέντα και κάποιο πουλ κρύβεται από πίσω. Θε και είναι σε κανένα δάσο, κανένα δράκο. Δεν ξεχνάει αυτή. αυτοί. Έλα. Τι έχουμε? Όλα καλά, τη λέει. Συγγνώμη που μιλάω άσυμα, τη έπρεπε τηλέφωνο. Το πρόβλημα δεν είναι που μιλά άσυμα, το πρόβλημα είναι που μιλά ακατάπαυστα. Ναι, εντάξει, θα το διορθώσω. Με συγχωρεί πάντω. Χαίρετε. Χαίρετε. Να κλείσω λίγο εδώ πέρα γιατί θα ακούω και την εκπομπή παράλληλα. Κλείσω το μαλάκο.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 Αγαπητέ Αποστολή, γεια σου. γεια σου! Με την ευκαιρία των 79 χρόνων από τα Δεκεμβριανά του 44 και με αυτά που ανέφερε ο Θήμιο, ήθελα να πω πράγματα. Την εξουσία μετά τα Δεκεμβριανά την παρέδωσαν οι Αγγλοαμερικάνοι και μετά τον Εμφύλιο, σεχίτες, Αγματασφαλίτε, Βοσίνογου, προδότες, Ουκουλοφόρου και Μαυραγορίτε. Σε πού θα την έδινε, στο Κομμούνια! Και αυτοί συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Ε, κάνε παιδιά. Τα παιδιά του και τα εγγόνια του γεννάνε. Τι να κάνουμε, Το ο πρόβλημα αυτό εμείς. να πεισούτε είναι ότι γεννάνε. Οι Αυτοί ναι. γεννάνε. Και ενώ η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι πρότυπο κράτο σε όλο τον κόσμο, είναι εκπαράθυρο προτεκτοράτο με τον λαό του να δυσυχεί και να υποφέρει από τι πολιτικέ αυτών. Έχω πει την γνώμη για του αυτούς πολιτικού. Δεν θέλω να την επαναλάβω. Α βάλει μυαλό ο κόσμο. Αυτό, αυτό είναι το πιο πιθανό και εγώ λέω. Έλα, Πόσο Λεμό. Έλα. Πώ είσαι. Καλά. Μπράβο. Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι πέρα από αυτά τα σημαντικά τη καθημερινότητα, ακρίβειε και τέτοια. Έλα τώρα, αυτά είναι τα σημαντικά. Αυτά είναι τα σημαντικά. Σε παρακαλώ. Δευτερεύοντα, δευτερεύοντα. Μέσα σε αυτά τα δευτερεύοντα, να βάλουμε και ένα άλλο δευτερεύοντα. Έξι-έξακόσαστα είναι τα νεκρά παιδάκια στην Παλαιστίνη, Μητσοτάκι. Έλα ίσοτακή. τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Κάθεσε και ασχολείσαι. Είναι μεγάλη ανθρωπιστική κρίση αυτή, όχι ακόμα. Μεγάλη τώρα. Να είναι τόσο όσο εμένα, αυτό με νοιάζει. Και νομίζω, είδα και Και το Μητσοτάκη, δηλαδή αυτό το νοιάζει. Ο ένας Παλαιστίνος κλώτησε και ένα γατάκι, δεν σε αποστολή, το οποίο προφανώς... Όπα, αν κλώτησε γατάκι, αλλάζει το πράγμα, να το ψάξουμε να το δούμε. Εκεί θα έχουμε ναι. κυρώσεις. Νομίζω ένας ευραίος στρατιώτης κάπου κλώτησε ένα γατάκι. Να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, δηλαδή δεν είμαστε τέτοιοι εμείς. Ναι, αυτό ναι. Έλα, πώς το λέω, Ραμό. Τι θε να είσαι, Γιατρό ή Αστενίδη. Θέλω να είμαι αυτό που δεν θα σήκωνε το τηλέφωνο σε σένα. Ναι, αλλά να το σήκωνε. Από μαλακία, αβιάστηκα. Λοιπόν, τι θε να είσαι γιατρό ή Αστενίδη. Θέλω να είμαι το πουραννάκι σου. Πε μου, τι θε να είσαι Αστενίδη ή γιατρό. Κάσε μα τώρα με τα διλήμματα όλη την ώρα, δεν με φτάνει που έχω στι εκλογέ. Έχω εγώ πονόδοντο. Δω... Που το... να είσαι το δοντάκι σου, θα το κάνω μάκια να περάσει. <laughs> Κι έρχομαι στον οσοκομείο. Έλα. Και με εξετάζει... Αχ, εγώ, ο γιατρός του πόνου. Γυναικολόγος με εξετάζει. Εγώ είμαι ο γυναικολόγος. Όχι, εσύ ο γυναικολόγος και έχω το δοντάκι μου. Τι θα μου κάνει. Μάκια θα το κάνω, μωρέ. Και Βάλτε τα πώς... πόδια πάνω. Και θα περάσει με γλώσσα. Το μάκια. Όπως μου το... το... δεν ξέρω. Όχι, μούνα το δοντάκι μου σε πως πάει. Ένα μαλάκα όχι. Απός όσο στο νοσοκομείο με γκάπματα και με περιθράπτει ένας γυναικολόγος. Τι αποτέλεσμα θα έχω. Θα γεννήσει. Τι διάταγμα έδωσες στα νοσοκομεία ο... Τι γίνεται στο Άγκα, ζητούμενο Άγκα, βρε αγόρι μου, μας έχεις τον έρωτα. Η γκάγκα, η γάγκα, η γάγκα, η Η Γάγκα, γάγκα είναι από η... το τραγούδι του Queen. All we hear <laughs> is Radio Gaga. <laughs> Όταν ακόμα αλακές και θα το γυρνάσω τραγούδι, το λέω από τώρα Βέριο, Λοιπόν, καταρχήν, πριν ξεκινήσω σου λέω ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας έτσι δεν είπε Έτσι είπε Ναι, ναι, έτσι είπε Εάν Γιώργο μου σου έλεγα την Γερμανία. Θα κάνουν πέρνο για το πώ προδέει η ελληνική οικονομία ω προ τοξενικό τη χρονιά. Μεστεί. Αυτό έχει πετύχει μια στάγηση. Νομίζω ότι από το 90 δεν υφήσατε. Η χώρα λέγεται Γερμανία σκέτο. Σε δυτική Γερμανία και Ανατολική Γερμανία ήταν πριν γίνει το τίποτο φύγω να μην το ξέρει αυτό ανάγκη. Μπορεί να, να μην ο... το ξέρει, μπορεί να μην το θέλουν το θυμάται τώρα είναι πολλά. Ναι, ναι, λοιπόν, τώρα θέλω να σα πω επίπευτικά τώρα από τη δουλειά που ήμουν γιατί στην πρώτη λεφτά δουλειά που έκανα. Τι δουλειά ήταν αυτό... αυτή που πάρε τι είδους. Δεν έχει τελειώσει νομικά γι' αυτό. Έχω φίλο δικηγόρο ο οποίο δουλεύει δικηγικό γραφείο και Είναι 900 στάρικα και έχω φίλο Ντελιβέρα ο οποίο βγάζει 1400. Ο φίλο σα ο δικηγόρο δεν πάει να δουλέψει Ντελιβέρα. Το να μπορεί να πει ότι είσαι κάτι συγκλονιστικό. Είναι κανονικό πράγμα το αυτό, κρατώ, έτσι το δεν το είναι. Κρατώ, το κρατάω, το κρατάω. Είναι αυτό που λέγαμε ευτυχώ τελειώνει. Νομίζω έχει τελειώσει αυτή η ιστορία μας με την πάλι. ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Τώρα νομίζω ότι αυτό τελειώνει. Πεστάρε, Βορίδι. Πεστάρε, Βορίδι. Εκεί μου. Μωρέ. Δεν τράπηκε. Είχαμε. Θέλω να σου πω κάτι. Ο Βορίδι είναι σαν αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι που βγήκαν μετά από 20 χρόνια και λένε: Εντάξει, μπορείτε να μην παραγαπηθείτε μαλάκι, και ο Σαντάμ δεν είχε πυρηνικά. Έτσι γουστάραμε, μπήκαμε, τα πήραμε όλα. Αυτό Εμένα αυτό μου θυμίζει ο Βόδηγιο. Άντε μαλάκι. Η δημοκρατία μα είναι όρημη, θα τι εκφράσει, θα πει αυτό που θέλει να πει, θα παρουσιάσει τι θέσει του, θα γίνονται εκλογές, ο ελληνικό λαό αποφασίζει τι θέλει Τώρα. και τι πρόγραμμα επιλέγει. Η ζωή είναι απλή. Λοιπόν, έχει γίνει σαλάμι η αντιπολίτευση. κουέ, -κου ζωή Κωνσταντοπούλου, λαφαζάνη. Τι έχει γίνει, σαλάμι. Σαλάμι είναι το σαλάμι. Εγώ επειδή έκοβα στο μαγαζί σαλάμι, άμα είναι ολόκληρο και το πα το κεφάλι, στο σπάι το κεφάλι. Άμα το κόψει, σαλάμι, τ Ποιο! Στα λαμπάκι κομμένο, έτσι. Τον μπαστούνι το σαλάμι. Μωρή κακό μοίρα. Επειδή εσεί έχετε γίνει τριμπούρδελο, νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο επειδή δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε πριν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ σαν αντιπολίτευση. Μην αγχώνεσαι. Καταρχήν σήμερα βλέπω ένα βίντεο του κουφοτήτου, τέλο πάντων του 17 Νοεμβρίου, και έλεγε ότι θα εργάζεστε συνέχεια για την επανάσταση. 50 χρόνια ρε Μαλάκα, τι θα κάνετε. Δι κομπάλα θα βάλτε, τι σακίρα θα φέρετε για την επανάσταση. 50 χρόνια ετοιμάζετε την επανάσταση. Ναι, να την ετοιμάζουμε καλή. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, σα ακούω καθημερινά. Μα πριν από λίγο καιρό ήταν η κυβέρνηση. Καμίλωσε με... το Μαλάκι. Από μέσα. Ακούω τον Ταρήφα και από εκεί. Ε, Ακούω τον Ταρήφα και από εκεί. Τον ανέχομαι, τον ανέχομαι. Έλα. Κλείστονα. Το έπεισα. Λοιπόν, μετά από σκέψη, ναι. αποφάσισα ότι οι τρει καλύτεροι που σε παίρνουν είναι ο Πορφύριο Βυζδέκη, ο Μαρκώνη και η Λουκά. Όλο δρομοκαίτιο. Οι τρει καλύτεροι. Αυτού να του αφήνει να μιλάνε. Μου κάνει πλάκα. Γιατί? Όχι τίποτα. Όλα καλά. Ναι. Τα κριτήρια του λαού πάντα είναι τα γνωστά. Ναι, κατάλαβα. Να σε καλά. Θα του αφήνω βεβαίω. Θα του αφήνει να μιλάνε, ναι. Να γελάμε. <στάμε <στάμε <λίγο> με αυτάγελα, αφήνει κάποιου άλλου που είναι ξενέρω, ότι Άσε το μαρκόνι να μα πήγε το γεστιμόπια. Σωστό, να ξεχαστούμε για λίγο να φύγουμε. Δεν έχει άδικο. Στην <στά> χρυσό πετρακυλική πηγαίνα και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα. <στά> δεν, μου λες, είναι μέσα. δεν ξέρω, το πιθανολογώ. Γιατί δεν σε παίρνει τηλέφωνο τότε. Δεν μπορεί να είναι μέσα, ξέρω εγώ. Απαγοητεύτηκε, σε παίρνει τηλέφωνο γιατί το κλείνει. Κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Ε τον πικάρω λίγο έτσι για να τσιτώσει.